Αυτή εδώ η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχθούμε μίλια στο σπαθί μας σε θέματα ηθικής <Κι> σε θέματα ηθικής μίλια στο σπαθί μας Το ηθικό πλεονέκτημα το παλιό πολιτικό σύστημα ούτε σε 40 χρόνια δεν μπορεί να το ανακτήσει από μας. Σε θέματα ηθική μη για το σπαθήμα. Σε θέματα ανηθικότητα. Δεν λέει, δεν είπε λέει. μόνο σε θέματα Α, ηθικής. Δάκρυσε, η το είπε. Όχι, όχι, δεν δακρύζει. Δεν κόλλα τώρα ένα δάκρυ. Όχι, όταν μιλάει τόσο έντονα, δεν γίνεται όλα ο, μαζί ο, να τα κάνει. και την άλλη φορά έντονα. Μίλα για λέσπαση που έπρεπε. Όχι, ναι, αρέωσε το λόγο. Το δάκρυ είναι για τα άρθρα του συντάγματο. Για την κάθε λέξη που είναι. Εδώ είναι ηθικό το θέμα γιατί χθε αμφισβητήθηκε μετά την αποχώρηση τη Νέα Δημοκρατία. Ε, για θέματα offshore. Uh -huh. Η Νέα Δημοκρατία έφυγε και δεν δε μπορεί να τα ακούει. Πληγώνεται. <laughs> δεν μπορεί να τα ακούει, να κουμπάνε, να σχετίζεται. <laughs> να φωτογραφίζουν όλου του βουλευτέ τη. Ναι, τους όλους, σοφιός, ναι με, τον πρόεδρό πρόεδρο κυρίω. Καλά, ο πρόεδρο είναι με θέμα. τα μπέλα. Ναι, ο, δεν έχει τα μπέλα. Στη χώρα δε δεν ξέρουμε κιόλα. Γιατί είναι κάποιε offshore που είναι νόμιμε. Παλιά δεν ήταν, ήταν offshore, τώρα ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νόμιμο. Και Εννοείται, αν έχει α πούμε εταιρεία στη Γαλλία, στην Κύπρο. Oh. Δεν είναι σαν να έχει Ελλάδα. Δεν, δεν μπορεί να χώρος. είσαι στο εξωτερικό business. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Τώρα το κάνω να μην έχει το εξωτερικό business. <laughs> Γιατί αν θε στην άλλη. Αν αλλά... να φε στην ανάπτυξη εδώ, αν θε να φε στην ανάπτυξη άλλη χώρα. Μα αφού είναι ενίο χώρο οικονομικό, είτε έχει στην Ολλανδία, είτε στη Γαλλία, <laughs> είτε στα Γρεβενά, είναι ίδιο. ίδιο. Δεν είμαστε Απλά φορολογείται διαφορετικά. Αλλά είναι ίδιο όμω. Δεν θεωρείται κάτι offshore, εκτό. Oh. Οπότε ε, ε, ε, από τη μίγα στο σπαθί ξεκινήσαμε. Είναι καθαρή, είναι ηθική. Απαιτήθηκε άλλη μια φορά χθε και δεν έχει να πει κανεί τίποτα να του προσάψει. Τέλο. αυτό. Όχι, ναι, τέλο. Τέλος, τέλος, τέλο. Με την αριστερά. Ναι, τέλος. Ε, είναι ηθικό Καλά. να του αριστεράσει. Συγκριτικά α... με του προηγούμενου. Το εντάξει, να το ξεφυλίσουμε κιόλα. Καλά, γιατί να είναι. Άμα μπαίνει συγκριτικά με του προηγούμενου, καθαρό είναι και η χωματερή. Ναι. Καθαρή είναι. Δεν έχει να κάνει. Α, Απλά συγκρίση... λέμε το τι είναι ηθικό σε σχέση με το αυτό που επαγγέλλεται. Προφανώ αυτή κυβερνάνε ένα 1,5 χρόνο. Δεν έχουμε να πούμε μια άλλη κυβέρνηση. Αν, αν βάλει από το 74 και μετά. Και βάλει 15 σκάνδαλα που έχουν αναπτυχθεί και πώ ξεκίνησαν οι βουλευτέ, και πώ κατέληξαν με βίλες Και ποιοι είναι στη φυλακή, ποιοι δεν είναι. Εντάξει. Είδες, ναι, έρχεσαι σιγά ναι, σιγά. Ναι, είναι έχει δίκιο καθαρί, ο Τσίπρα. Είναι καθαρή. Είναι αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Λοιπόν, Επίσης, Τι είναι ηθικό. Ηθικό είναι να αυξάνει το ΦΠΑ. Για να πληρώσει την ηλικιωμένη συνταξιούχη. Τη χώρα. Ναι, μένει offshore. Εντάξει, να έχει τα λεφτά σου αλλού. Ενώ κάνει. Εκλέγε σε αυτή τη χώρα. Είναι όντω το θέμα αυτό. Σωστό, αλλά τα περί είναι τώρα μια μεγάλη συζήτηση, όλη αυτή που γίνεται. Πολιτική, ηθική. Τι είναι ηθικό, τι δεν είναι. Ποιο είναι κλέφτη, ποιο δεν είναι. Έχει θέματα. Εντάξει, είναι μεγάλο θέμα. Είναι ηθικό να ψηφίζεις ε, αυτά που ψηφίζεις 40 χρόνια. Α πούμε, σου πω κι εγώ αυτό. Ο πολιτή. Ναι. Όταν αποδεικνύονταν χάλια και ξανά έπεφτε στην ίδια λούμπα και ξανά και ξανά, όχι. Ωραία. Και όταν... Γιατί ο Τσίπρα λοιπόν ανέχετε αυτά που ψήφιζαν όλα αυτά τα χρόνια όλοι αυτοί. Καλά κάνει και λίγα τους κάνει. Τι <laughs> διότι Ναι. Μα αφού αυτοί έχουν ψηφίσει τον Τσίπρα. Αυτοί οι ίδιοι. Γιατί λοιπόν <laughs> να τρέχει ένα ξημερό βραλιάς 17 <laughs> ώρες και όλοι να μείνει στα παιδιά του το στο σπίτι του Η και να τον στέλνει προθυπουργό. Όλ... Πρωθυπουργός. Ρώτα τον. Αν τον δεις ρώτα τον. Η ψηφίσανε ΣΥΡΖΑ. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσύνταξι <laughs> Το λε και. δεν Η το το το μείωση του αφορολόγητου που κάναν είναι ηθικό. Καταρχήν, το ότι το ΕΚΑΣ πήραν πίσω το αναδρομικό είναι ηθικό. Είναι ηθικό. Μα ξεκαθαρίστε. Εσύς... τα ηθικά θέματα, όμως, Ακόμη δεν έχει λήξει, αλλά μάλλον θα ισχύσει. Mm. Δεύτερη ερώτηση. Η μείωση του του είναι ηθικό. Ε, καλά, Τι δεν μειώθηκε κάτω από 12.000 που είχαν δεσμευτεί Μ... όχι. Μειώθηκε, ποιο Α, χτώμηση χτώμηση, ας, Η αύξηση της τιμής στα εισιτήρια, στα λεωφορεία, στα τρόλε είναι ηθικό. Ναι, γιατί το τσάμπα δεν το εκτιμάς, άμα είναι ναι, χαμηλό, ναι. θα φτύνεις, θα κολλάς τσίχλες. Επίσης, θα γράφεις με σπρέι. ηθικό με την έννοια ότι βοηθάς τους ανήμπορους και αυτούς που έχουν χτυπηθεί από τη φτώχεια όλα αυτά τα χρόνια. Ε, το επίδομα θέρμανση που ένα στους δύο θα το χάσει είναι ηθικό γιατί έχει μειωθεί. Θα αγκαλιζόμαστε πιο συχνά όμω. Υπάρχει τέτοιο. Η άφηξη του ΦΠΑ στο είπα από το 23-24% που πιάνει του πάντε. Το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανση που από 1η Οκτωβρίου αυξάνεται ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Το αυτό με το προηγούμενο. Αγκαλιέ χλέ. Mm. Ο έμφυο που θα τον καταργούσαν αλλά δεν έχει καταργηθεί και παραμένει. Δεν είναι πια άδικο φόρο. Ωραία. Η επιβάρυνση στα καύσιμα. Ε, όλο αυτό που έχει γίνει. Πού πηγαίνουν μα κόμπο, όλη ναι, την ώρα. Δίκιο. Μαζευτείτε. Οι στις περιοχέ αυτέ. Οι μικρέ επιχειρήσει που από 26 γίνεται 29% φόρο. Ευκαιρία να γίνουν μεγάλες. Είναι και ατομικέ, κάτι μαγαζάκια, μικρά συμφέροντα. Μικρό ΦΠΑ, μικρή επιχείρηση. Μεγάλο φόρο, μεγάλη επιχείρηση. Υπάρχει η αύξηση συμμετοχή στα φάρμακα. Έχει ψηφιστεί, όχι τώρα, παλιότερα. Παρατείνουν τη από ζωή αυτή... μα και τα βασανά μα. Σωστό, σωστό. Η αύξηση τη συμμετοχή στι διαγνωστικέ εξετάσει. Και αυτό έχει ψηφιστεί. Μα Ναι, η επιβολή φόρου στον καφέ, στον καφέ, το καφεδάκι... Το έχουμε παρακάνει, νεύρα, τσίτα, ναι, βρισκές. Ναι, έχεις δίκιο. Πρέπει να ορζευτούν 62 εκατομμύρια και πρέπει να τα πληρώσουμε στον καφέ. Η αύξηση του ειδικού φόρου στην πύρα είναι ηθικό. Κάνει κελιά το καλοκαίρι δεν βοηθάει, κατουράμε πολύ, ο πολύ Φίπια, καζανάκι, χάνουμε νερό. Ο ΦΥΠΙΑ στα νησιά που είχαν πει δεν θα γινόταν τίποτα. Ναι. Τροηθάει τον τουρισμό. Το ηλεκτρονικό παραπάνω. Το ηλεκτρονικό λάστιγμα. Άλλη ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έχει <σχεσίλια> <σχεσίλια> <σχεσίλια> δίκιο. Μόρα. Καλά κάνει και τα αυξάνει γιατί είναι για το καλό. Ναι. Τελικά όπω καταλήξαμε. Μπαίνει σε ένα δωμάτιο, μυρίζει καλά από τον επειδή καπνίζει ο άλλο. Μυρίζει τα ξαφνικά παράτα μα. αγάπη μου, δεν θέλω μιλόπιτα. Πάλε φόρμα να ψάχνει. Κρέμπριλε. Χθε ο Σταύρο έθεσε ένα θέμα ηθική. Όχι αυτά που θέτουμε εμεί εδώ. Το άλλο θέμα ηθική. Εσείς έχετε στο επιτελείο σας ανθρώπους του Άκη Τσοχατζόπουλου, ανθρώπους που έχουν διωχθεί, που έχουν κλέψει πολιτικό χρήμα Οι βασικότεροι συνεργάτες του Άκη Τσοχατζόπουλου που είναι στην φυλακή είναι στελέχοι αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είτε σε υπουργικές θέσεις κάποιοι είτε στον Σύριζα είτε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είπε λοιπόν αυτά και ανεβαίνει πάνω ο Αλέξης Τσίπρας γιατί χθε το μεσημέρι πετάχτηκε για λίγο στη Βουλή αφού έφυγε η Νέα Δημοκρατία να το εκμεταλλευτεί πολιτικά εντάξει και ανεβαίνει πάνω και πώ απάντησε στο Σταύρο σε αυτά που του είπε. Δόθηκε η δυνατότητα στον πρόεδρο του Ποταμιού να μπει κάτι πολύ απλό ότι ενδυρύμει του λόγου του Είπε μια κουβέντα παραπάνω. Επιμένει όμω. Διότι στην τοποθέτησή του δεν είπε γενικά και αόριστο όπως στη δεύτερη φάση ότι υπήρχαν στελέχοι του Πασόκ. Όλα τα στελέχη του Πασόκ εκείνη την περίοδο ήταν συνεργάτε, συνεργαζόταν με το κορυφαίο στέλεχο του Πασόκ τότε, τη κυβέρνηση του Πασόκ, τον κ. Τσοχατζόπουλο. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι το μεμπτό. Όλο το Πασόκ μιλούσε με τον Άκη. Κατηγορείτε μα που ήρθαν δύο-τρει. Έλατε. Καλά Ελεκόμα. λέει εδώ, έχει δίκιο σε αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, του έδειξε τι φωτογραφίε που κολογλυφόταν ο Σταύρο με τον Σιμίτη και τον Όχι. Παπανδρέου Όχι. όταν τα έπαιρνε από την ΕΡΤ. Όχι. Όχι. Όχι. Και αυτό ο Τσίπρα απροετοίμαστο πάει. Ναι, τα είχε πάει. Τα από είχε, είχε πει κάτι χτε και για mm. Παπανδονίου. Ο καμένο κάνει αυτέ τι δουλειέ. Τα έχουν μοιράσει. Α, ο ένα είναι πρωθυπουργό. Αλλά είναι ωραίο αυτό ότι τότε όλοι μιλούσαν με τον Τζοχατζόπλο. Όχι μόνο αυτό, παραλίγο να ήταν και πρωθυπουργό μα. Ο Άκη, αν δεν έχανε για τέσσερι, αν δεν κάνω λάθο ψήφου από το Σιμίτη το 1996 και βγήκε ο Ο καθαρός, ο καθαρός, καθαρός και, και ηθικός. Ενδυνάμει όλοι έχουμε ευθύνη και συνενοχή. Το ότι το ψήφισαν τον Άκη άπειρη στη Θεσσαλονίκη άπειρες φορές ότι έχει γηθεί παρελάσεων και όλα τα υπόλοιπα ε, όλα αυτά είναι ένα ωραίο θέμα και πολύ ωραία το έθεσε ο... Αλέξη Τσίπρας, ότι τότε όλοι μιλούσαν με τον Τζοχατζόπουλο. Οπότε και εμεί τώρα. Άρα, το μιλάμε πράγμα. με κάποιου που μιλούσαν με τον Τζοχατζόπουλο, δεν μα κάνει. Klein, θα πάμε στι διαφημίσει, γιατί αμέσω μετά θα έχουμε συνομιλία τηλεφωνική για να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Οπότε ο συνομιλητής στο μας ακούει τώρα έτσι. Στο η γραμμή να παραμείνει λίγο, δύο-τρία λεπτάκια διαφημίσει. Συνεχίζουμε με Ελληνοφρέν αμέσω μετά. Εδώ είμαστε λοιπόν. η είναι κάθε πέμπτη ειδικών ε, αναγκών και ικανότητων. Και περιστάσεων. Και περιστάσεων. Ε, θα μιλήσουμε, θα πάμε στο κολαστήριο. Κολαστήριο αποκαλούμε ε, και κυρίως στα social media αλλά και στον πολιτικό λόγο πια το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλού. Σε μια κανονική χώρα και δημοκρατία το νοσοκομείο Το όποιο νοσοκομείο θα έπρεπε να είναι νοσοκομείο. Πολύ περισσότερο των φυλακών. Το συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν έχετε δει και φωτογραφίε, υπάρχουν, έχει γίνει ντόρο με αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και θανάτου δυστυχώ. Έχει πάρει μια σε άλλη εκδήλωση. Έξι μήνε, πέντε άτομα, σε έξι μήνε εκεί γύρω. Ναι, θα έχουμε τώρα, θα μα τα πει ο φίλος ο Μανώλη, ο οποίο είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι κρατούμενο, νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο, με εισαγωγικά η λέξη των φυλακών Κοριδάλου. Γεια, Γεια σα. Δώσε μας μια εικόνα, τι ακριβώς γίνεται και γιατί του έχει βγει το όνομα Κολαστήριο. Να σας πω γιατί. Ε, αυτή η ιστορία δεν είναι τώρα τώρα είναι καιρό. Ε, έφτασε στο, στο Ζενίχτη το 2014 ας πούμε που εδώ πέρα υπήρχε τρελός υπερσυνοστισμός. Ε, υπήρχαν μετάδοση με ασθενειών, κυρίως της φηματίωσης θέρης δελικά, και εδώ εκείνο τον καιρό. Mm -hmm. Και από τότε ονομάστηκε ο Κολαστήριο και έχει μείνει αυτό τώρα σαν όνομα, α πούμε. Σαν όνομα <coughs> να χαρακτηρίζει έναν χώρο υγειονομικό, υποτίθεται. Ασφαλώ. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο, μέσα εισαγωγικά, <coughs> των ελληνικών φυλακών. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο χώρο. Πόσοι νοσηλευόμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή, ε, Αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω στου 130 νοσηλευόμενοι εδώ. Ναι. Και άλλοι 50 οροθετικοί που βρίσκονται στο παράρτημα. Των γυναικείων φυλακών. Ενώ υποτίθεται είναι για πόσους. Ε, αυτός ο κεντρικός χώρος έχει προδιαγραφές για 60 ανθρώπους. Είναι υπερδιπλάση. Είναι υπερδιπλάση. Υπήρχαμε και τριπλάση. Α, έχει έρθει η στιγμή που ήταν και τριπλάσιο ο αριθμός. Υπήρχαν στιγμές που ήμασταν 200 άτομα και. Να θυμίσουμε ότι είναι νοσοκομείο και ότι όποιο είναι εκεί βρίσκεται για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο που <Λε> θέλει κάποιες συνθήκες τουλάχιστον. Όχι μόνον υγιεινή, χρειάζονται και συνθήκε νοσηλεία. Και νοσηλεία. Ασφαλώ. Γι' αυτό και υποτίθεται ότι είναι νοσοκομείο. Για να σα δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκονται πάνω από 30 άτομα με ποσοστά αναπηρία άνω του 67% με επιστοποίηση από τα κέντρα αναπηρία που είναι για όλου του Έλληνε πολίτε. Την ίδια στιγμή το νοσοκομείο ε, παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη, ενώ αυτοί χρειάζονται τριτοβάθμια. Ναι. Τουλάχιστον 30 λέμε, ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή η νοσηλεία δεν μπορεί να τους, παραχθεί, να τους παρασχεθεί που χρειάζεται έτσι, Θα πρέπει να βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία ε, Οι θάνατοι που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα Γίναν βελτιώσεις από το 2014 και όλα τα υπουργεία που έχουν περάσει έχουν βάλει ένα μικρό λιθαράκι Το πρώτο λιθαράκι το έβαλε ο κύριος Αθανασίου έτσι να σας κάνω μια μικρή αναδρομή φτιάχνοντα αυτό το παράρτημα των οροσθε Ε, το δεύτερο λιθαράκι που ήταν και το πιο μεγάλο, ας πούμε, ήταν ε, η ψήφιση του νόμου 43-22 πέρυσι τον Απρίλιο, με την οποία οι νομοθέτες βλέποντας την παθογένεια, την πολυετή παθογένεια του συστήματος, θεσπίσαν ένα νόμο ότι αν κάποιος άνθρωπος, Έλλην πολίτη καταρχήν, που του έχουμε στερίσει την ελευθερία, ή έχει μεγαλύτερο ποσοστό από 67%, θα πρέπει να αποφυλακίζεται και να πηγαίνει έξω γιατί καταρχήν αναγνωρίζει όλη η πολιτεία ότι εδώ δεν μπορεί να τον περιθάρξει. Αυτός ο νόμος ήταν πάρα πολύ καλός, ε, τον χειροκροτήσαμε όλοι. Λόγια, δεν εφαρμόστηκε. Ε, γίναν πράξη για ενάμιση μήνα. Ναι. Μετά για άγνωστους λόγους ε, ξεκινώντας από τις δικαστικές αρχές του Πειραιά και επεκτάστηκε και σε άλλες δικαστικές αρχές της χώρας αυτός ο νόμος δεν λειτουργήσε Το είχε παραδεχτεί και ο κύριο Παρασκευόπουλο στο ορίο, νομίζω, στον κύριο Χατζη Νικολάου, ότι κάποιοι νόμοι βρίσκονται σε αχρησία. Ναι, ναι αυτό ο νόμος τέθηκε σε αχρησία από του ίδιου τους δικαστές. Ναι, ε, βρήκαν Και είναι και φρέσκο νόμο. Και είναι και φρέσκο περσινό, δεν είναι κάποιο παλιό. Τον ψήφισαν για να λύσει θέμα. Ναι. Μετά από δεν την κατακραυγή που και μάλιστα το θέμα του κολλαστηρίου, θυμάμαι και οι Σιριζέι το χρησιμοποίησαν με κάποιο τρόπο. Είχαν δεσμευτεί ότι Είχαν το δεσμευτεί. Ναι, ναι, Γίναν βελτιώσει στον χώρο, γίναν. Χρήζουν περαιτέρω βελτιώσει, χρήζουν. Δεν μπορεί όμω να φτιάξει ψωμί χωρί αλεύρι. Δεν υπάρχουν χρήματα για να εξυγχρονιστεί ο χώρο εδώ. Ευτυχώ έχουμε πολύ καλέ σχέσει με το ιατρικό προσωπικό, ευτυχώ έχουμε πολύ καλέ σχέσει με, με το υπαλληλικό προσωπικό. Οι άνθρωποι καταβάλουν υπεράσπρε προσπάθειες να καλύψουν τα ανυπέρβλητα. Δεν γίνεται όμω έτσι. Ναι. Δε, δεν φταίει εδώ ούτε ο αρχιφυλακό ούτε κανένα άλλο. Αν εδώ κάποιο είναι βαριά, στενή, τελευταίο στάδιο καρκίνο και θα πεθάνει. Φταίει αυτό που τον έκλεισε φυλακή και δεν τον αφήνει να πάει να πεθάνει έξω. Η θανατική ποινή υπάρχει στην Ελλάδα. Και όποιο λέει το αντίθετο, α διαψεύσει του 6 νεκρού το τελευταίο πεντάμινο κρατουμένου από εδώ μέσα. Υπάρχει θανατική ποινή. Όταν ένα άνθρωπο είναι 86 χρονών που έχουμε εδώ. Δεν ξέρω στην Ευρώπη αν υπάρχει άλλος φυλακισμένο 86 χρονών και είναι να εκτίσει μια ποινή 10 χρόνια. Κανένα δεν του λέει ότι θα φτάσει σε 96. Πετε μου, εσύ ότι μικρό προσδόκιμο ζωή με μεγάλη ποινή δεν ισοδυναμεί με την ποινή του θανάτου. Ναι. Όταν έχεις εδώ μες ανθρώπου, του οποίου δεν μπορεί να του περιθάλψει και το αναγνωρίζει και το λε, όμω συνεχίζει να του έχεις εδώ, δεν του έχει καταδικασμένου σε θάνατο. Ναι. Του έχει. Και ήθελα να ξέρω τώρα, εγώ αυτό ο 86χρονο που είναι και ασθενή. Για οικονομικά είναι. Πόσο, πόσο επικίνδυνο είναι, και ε, δεν ξέρω αν όλο αυτό που του συμβαίνει είναι τιμωρία, σοφρονισμό. Σοφρονισμό μέχρι θανάτου μπορεί. Ναι. Σοφρονισμός τι, τι μέχρι μπορεί. Τι νόημα έχει δηλαδή, Τι νόημα έχει αυτό. Να σα πω κάτι. Έχουν χίλιου τρόπου. Και μάλιστα εμεί έχουμε προτείνει και στο λογαριασμό, στο κολαστήριο. Υπάρχουν τέσσερα ετοιματάκια αυτή τη στιγμή που είναι καρφιστωμένα και ψηλά. Που θα μπορούσαν να το λύσουν εν μία νυχτή. Δεν υπάρχει πολιτική θέληση, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Φτιάξαμε ένα νόμο, τον οποίο τον καταργήσαμε τον ίδιο χρόνο, τον Δεκέμβριο. Να σα πω κάτι για να αφρίξετε εσεί και όσοι μα ακούνε. Βγαίνω εγώ σήμερα με 67%. Αναγνωρίζει η ίδια η πολιτεία ότι εδώ δεν μπορεί να με περιστάσει, γι' αυτό και με αφήνει. Λέει ότι αν η αναπηρία μου είναι πρόσκαιρη, δηλαδή αν έχει χρονικό διάστημα από τότε μέχρι τότε και τότε με τι πολλέ μαϊμούδε συντάξει κτλ. Όλοι περνάνε και πάει κάθε δύο-τρία χρόνια για να δούμε αν βρίσκονται στη ζωή και κάποιο δεν εισπράττει. Ενώ έχει πεθάνει ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει έξω, ο εισαγγελέας διατάζει την επανεξέτασή σου και ας είσαι αποφυλαξημένος και αν εγώ που θα πάω στο σπίτι μου, στη μανούλα μου, στα παιδιά μου, στους δικούς μου, ελεύθερη πρόσβαση σε όποιο θέμα υγείας προκύψει να προωρήσω να το καλύψω, γίνω 66% επιστρέφω στη φυλακή γιατί έγινα καλύτερα. ναι. Πέστε μου εσεί τώρα ποιο θα κοιτάξει την υγεία του, προκειμένου να γυρίσει στη φυλακή. Δεν είναι αυτοκτονικό. Μπρόσκαιρο και πίσω πόλεμο. Ναι. Πε εντάχει τα τέσσερα αιτήματα που έχετε Κοιτάξτε αυτή την τέτα. εποχή μπροστά. Καταρχήν, ή θα πρέπει να καταργηθεί το άστρο 23 του Συμφώνου Συμβίωση, που λέει ότι οι αναπηρίε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφονται πρόσκαιρε ή μόνιμες και υπάρχει αυτό ο τραγέλαφο, αν γίνω καλά να γυρίσω πίσω. Ή θα πρέπει να δοθεί μια οδηγία από Υπουργείο Υγεία. Προ τα κεπά όλη τη χώρα, ότι όταν πρόκειται για κρατουμένου θα πρέπει να αναγράφονται αυτέ οι δύο λεξούλε. Γιατί εμεί έχουμε πέσει θύμα τη γραφειοκρατίας και της τυπολατρεία των δικαστικών. Ένα άλλο είναι, δύο πραγματάκια είναι ακόμα. Ναι. Παλαιότερα βάζαν όρου σε αυτού που βγαίναν για, υγε... για λόγου υγεία. Τώρα όλοι αυτοί οι όροι με τον καινούριο νόμο έχουν καταργηθεί. Εμεί ζητάμε λοιπόν όσα 110α είχαν ανακληθεί για όρου παλαιότερα αυτού του νόμου, που δεν υπάρχουν σε αυτό το νόμο. Να ανακληθούν και να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι έξω, γιατί δεν μπορούν να το ξαναπάρουν. Είναι καταδικασμένοι στη θάνατο Γιατί υποτίθεται ότι βγήκαν για λόγου υγεία και του έχουν σε έναν χώρο που δεν μπορούν να του περιθάλψουν. Ένα. Το περίφημο θέμα των βραχιολιών, τη ηλεκτρονική επιτήρηση. Η ηλεκτρονική επιτήρηση δίνεται για πολλού και επικίνδυνου λόγου. Εδώ, στο νοσοκομείο, ο κύριο Θεθανασίου από τότε, προηγούμενη τη είχε δώσει 50 βραχιολάκια. Επικυρωποιήθηκε από, από το σημερινό Υπουργείο. Όμω, μα ζητάνε να εκτίσουμε όρια ίδια με, το, με τον υγιών ανθρώπων. Επειδή όμω μα έχουν δώσει ημερομίστια λόγω του ότι δεν μπορούμε να εργαστούμε εμεί αλλού σε άλλε φυλακέ, τα ευεργετικά ημερομίστια, η μία μέρα να μετράει για δύο, α πούμε, αυτά τα όρια εμεί όταν τα καλύψουμε για να πάρουμε το βραχιόλι, ήδη αποφυλακριζόμαστε. Οπότε δεν θα το πάρει κανεί, είναι έμεσο εμπεγμό. Ναι. Ναι, με το βραχιόλι γενικώ υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα, αν και είναι για τους πλούσιους πιο πολύ, αλλά... Όπως όλα, ναι. όπως και έξω, ναι. έτσι και μέσα, ναι, Για δεν δηλαδή γιλονται. παράδειγμα να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, δεν ισχύει ο νόμος για να αποφυλάκιστούμε, βρίσκουν διάφορα προσχήματα. Κάποιοι όμως του λευκού κολάρου είναι ήδη έξω. Με τον ίδιο νόμο. Με, ψυχιο... με ψυχολογικά προβλήματα το 67% βλέπει ο Παπαγιοργόπουλο στη Θεσσαλονίκη κτλ. Ναι. Άρα εφαρμόζει τον νόμο. Πώ? Εφαρμόζει τον νόμο, άρα σε κάποιου. Ναι, βεβαίω. Ναι, ναι, σε κάποιου ναι, ισχύει. Επιλεκτικά όπω παντού. Επιλεκτικά όπω παντού. Εμεί να ευχηθούμε να σταματήσουν αυτέ οι εικόνε που μα στέλνετε από μέσα που είναι φρικτέ πραγματικά όποιο τι έχει δει. Είναι παλαιότερε. Ναι. Καινούργιε εικόνε δεν έχουμε βγάλει. Είναι οι εικόνε του 2014-2015. Ναι. Καινούργιε εικόνε δεν έχουμε δώσει. Πολύ ευχαρίστω να έρθουν εδώ. Έχει ζητήσει και ο κ. Κατζη Νικολάου Άδη για να πει με στον επισκεφτεί το χώρο να τα δείξει ζωντανά. Οι αριθμοί των νεκρών αντικατοπτρίζουν την αλήθεια. Έχουν βελτιωθεί οι συνθήκε διαβίωση. Δεν έχουν βελτιωθεί καθόλου οι συνθήκε νοσηλείας. Έχουν φέρει 7 γιατρού, οι οποίοι 7 γιατροί εργάζονται καινούργοι, μόνιμοι. Το ζητούσαμε αυτό. Εργάζονται από τι 8 μέχρι τι 2 και καλύπτουν 1500 άτομα του κορυδαλού, τη κυρίω Τέργα. 200 άτομα των γυναικείων φυλακών και άλλα 300 του ψυχιατρίου και εμάς. Περίπου 2.500 με 3.000 κόσμου είναι υπεράνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι. Και σε 2 η ώρα θα πάνε σπίτι τους. Το απόγευμα θα είναι ένας γιατρός και ένας νοσοκόμος. Αν πάθουμε κάτι τρεις μαζί, ο Θεός μας σώζει, ο γιατρό είναι λίγο Μάλιστα, ας βάλουμε εδώ μια τελεία, πήραμε μια εικόνα, το ξανάφεραμε έτσι τουλάχιστον στα αυτιά των ακροατών μας στο θέμα, γιατί κατά καιρούς κάνουμε και εμείς εδώ αναφορές, να ελπίσουμε να ε, λειτουργήσει ως πίεση, να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα αυτοί που πρέπει. Πολιτεία, Υπουργείο Δικαιοσύνης, να το δούνε ζεστά δηλαδή, να ανθρώπινο δικαίωμα και... Ο σοφρονισμός να είναι σοφρονισμό σε αυτόν τον τόπο, να μην είναι τιμωρία, να μην είναι θάνατο. Να μην είναι ποινή θανάτου. Και βασανιστήριο, δεν είναι απλά Και βασανιστήριο. Και κλείνοντα, θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε για το βήμα που μα δώσατε. Να ακούσει λιγάκι ο κόσμο που δεν γνωρίζει όλο ο κόσμο τι σημαίνει αυτό. Να ακούσει ο κόσμο ότι συνεχίζει να υπάρχει η θανατική ποινή, γιατί τα εξηγήσαμε λίγο πριν. Να μην αποποιούνται των ευθυνών του. Είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι είχε δεσμευτεί αν βγαίναν αυτή μπορεί να τα Ότι θα λύναν αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάνω από 30-40 άτομα βαριά ασθενείς που χρήζουν τριτοβάθμιας περιθαλψης ενώ λαμβάνουν πρωτοβάθμια. Ας μείνουμε σε αυτό. Ε, ας κλείσει. εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλά κουράγια ε, και να τα βλέπετε όσο γίνεται φωτεινά. Δύναμη, να αντλείς από όπου μπορείς να αντλήσεις δύναμη. Τι άλλο να σου πω. Αντλούμε από που μας δίνετε τη δυνατότητα να μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μανώλη, καλά. Ε, ε, καλά. κρατούμενος και νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλού, κολαστήριο όπως το αποκαλούμε. Πασανιστήριο, όπως όλες μπορείς το πεις. Και όπως μας το περιέγραψε με αδρές γραμμέ ο φίλος Μανόλης. Πάμε σε διαφημίσεις, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Βεβαίω, απόψει που είναι διάχυτε γενικότερα. Οπότε έχουμε τέτοια θέματα ότι εδώ δεν κοιτάει η πολιτεία του έξω. Θα κοιτάξει του μέσα. Δεν είναι λογική, το καταλαβαίνει ο καθένα. Μια πολιτεία που κοιτάει του ηλικιωμένου, τα άτομα με ειδικέ ικανότητε, του ασθενεί, του φυλακισμένου. Ναι, ναι, ναι. Yeah. Μια πολιτεία που τα κάνει όλα αυτά, τι ειδικέ κατηγορίε, να το βάλουμε έτσι. Αν μπορεί να υποθεί και να μπουν όλοι αυτοί στην ίδια μοίρα, αν κοιτάει τι ειδικέ κατηγορίε, πάει να πει ότι έχει λύσει όλα σχεδόν τα θέματα των υπολείπων. Οπότε, αλλά το θέμα είναι ότι μια φυλακή είναι για συγκεκριμένους λόγους υπάρχει. Δεν εξοντώνει, δεν βασανίζει καθημερινά. Είναι για να σοφρονείς. Ναι, βεβαίω, θα είναι εκεί κάποιο που έχει παρανομήσει. Μεγάλη συζήτηση και αυτό. Ποιος παρανομεί και εκεί, αλλά δεν τις παρούσεις. Εν περιπτώσει να είναι ανθρώπινα λίγο τα... Τα κριτήρια και τα, οι συνθήκε διαβίωση εκεί μέσα. Ο και, άλλος, για τους ασθενείς και για του ασθενεί και για του υπόλοιπου. Καλώ ήρθατε. Ηταν 86 για οικονομικά. 86, τώρα, ναι, Όχι ναι. για οικονομικά δεν έχει σκοτώσει. Εντάξει. Τι μπορεί να ξανακάνει, να ξαναχρωστάει. Και, στα... και άρρωστο. Μπορεί να ξαναχρωστάει. Και άρρωστο. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτά. Ε, να έρθουμε στα δικά μα. Στη Γαλλία γίνεται χαμό. Και έχει μια σημασία γίνεται επί έναν άμιση μήνα χαμός. Δεν πέφτει καθόλου αυτό. Ξεκινάει μάλλον την άλλη Παρασκευή το Euro. Είναι ένα στοίχημα του Ολάν. Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τότε. Ίσως να... Έχουν αναγκαστεί και οι κυβερνώντε ή εκεί μέχρι τότε να δώσουν κάποια λύση. Ο Βάλλο, ο Πρωθυπουργό, έρχεται σήμερα εδώ. Ε, είναι ωραία τα. ξέρεις αν τα είχαμε αυτά εδώ, φαντάζεσαι τι θα λέγανε τα κανάλια ε, περίπου. Φαντάζομαι τώρα. Ο τουρισμό, όσοι έφταναν από την Ιαπωνία, μαγασμία, τα μάρμαρα. Ήρθαν από την Ιαπωνία και ήταν κλειστή Ακρόπολη. Ναι. Και πότε θα ξαναδούν την Ακρόπολη, σπά τα μάρμαρα. Που κάποιο άδονη θα ήθελε να πάει <laughs> στη Μεγάλη <laughs> Βρετάνια εκείνη τη μέρα τη διαδήλωση να πιει yeah. και να ξεκουραστεί κ.κ.κ.κ.κ. Δεν ξέρω τι λένε τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, όμως τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όπως θα ακούσουμε τώρα από το ρεπορτάζο του Ε, λένε για τι συγκεντρώσει στη Γαλλία. 11 ημέρε πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα του Euro 2016 και ενώ ο τουριστικό τομέα στο Παρίσι πασχίζει να ξεπεράσει τον αντίκτυπο των επιθέσεων των τζιχαντιστών που συγκλώνισαν την χώρα τον περασμένο Νοέμβριο. Η δημοφιλέστερη πόλη του κόσμου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα απειλή, με μια νέα απειλή, με μια νέα απειλή. Αυτή που θέτουν οι μαζικέ διαδηλώσει και οι απεργίε. Μετά του τσικαντισ λοιπόν, το Παρίσι, σύμφωνα με το λεγική του Ε, έχει μια νέα ναι. απειλή ναι, ναι, ναι. στην ίδια μοίρα. Η απεργία για τα, ανθρω... για τα εργασιακά δικαιώματα. Με τον Πατακλάν. Με, το τον... με του εκατό νεκρού στον Πατακλάν, του υπόλοιπου. Έτσι λοιπόν, είδε στα ελληνικά μεσάνυχτα που και από απόσταση μπορούν να κάνουν δουλειά. Είναι απειλή όμω, γιατί τη μάζα την ελέγχει δεν την ελέγχει. Μια απειλή είναι, να. αλλά δεν είναι τρομοκρατική απειλή. Να. Οι, οι χιλιάδε εργαζόμενοι, εκατομμύρια που διεκδικούν μαχητικά και δεν το βάζουν κάτω, είναι απειλή όντω. Αλλά δεν έχει σχέση με την απειλή του άλλου που παίρνει τον Καλασνίκοφ και μπαίνει μέσα και σαρώνει. Εκείνη είναι απειλή για καλό λόγο, όμω. Εννοείται η είναι απειλή. Όχι το καλασνικόφουνα, Ναι, μπορεί να προκύψει και κάτι καλό. Και αν καταφέρει έστω και σε, σε αυτή την Ευρώπη, ε, κάποια άρθρα, μια αναστολή του νόμου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ακόμη και αυτό το ταρακούνημα, γιατί μεταδίδεται και στι διπλανέ χώρε. Έχουμε και στο Βέλγιο διαδηλώσει. Εν η Δυτική Ευρώπη μετά από κάποια χρόνια ευμάρεια καταλαβαίνει ότι και η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι ότι καλύτερο για του εργαζόμενου. Γιατί τα ίδια εφαρμόζονται παντού. Λίγο μου φαίνεται ο γενικός, Πάει να κάνει μια δουλειά. Ε, πάει κάνει κάθε δε... αριστερό σοσιαλδημοκράτη. Είναι ρε παιδί, μου, Κάνει αλλά... τη βρωμοδουλειά που δεν την κάνουν οι υπόλοιποι. Πέτα δύο-τρία μνημόνια εκεί πέρα να του σπίτι να τους τους εκεί δρόμου έξω. Και όλα αυτά χωρί μνημόνιο. Δώσε μνημόνιο στον λαό να τον κλείσει μέσα. δεν ξέρω Ποιος γεννήθηκε Σωζό Σαπουτζάκη Όχι καλέ Α. Μας απασχόλησε αυτές τις μέρες πολύ Κοκός Ο βασιλιάς μου Ο βασιλιάς αν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ε, Έδωσε τη συνέντευξη προχθέ, Την είδαμε είπε πάρα πολλά Άπειρα είπε ε, Το καλύτερο αφήσαμε για σήμερα Γιατί μερικά τα παίξαμε χθες Το καλύτερο είναι όταν ερωτήθηκε Πώς ήθελε να αντιδράσει όταν η Χούντα των συνταγματαρχών είχε κάνει το πραξικόπημα το 67-68 και απάντησε άκου να δεις ιδέα που είχε ο Άτιμος τι εφάνταστη ιδέα είχε Εκείνη την εποχή εγώ σκεφτόμουν ότι έπρεπε να γίνει όλο αυτό το πράγμα χωρίς να έχει φυγέμα Εάν έμενα θα έπρεπε να πάμε με την Δεν υπάρχει ύψος να σηκωδώ να φύγω Παππού Και έπρεπε να Χτυπήσουμε με, το, με τα πλοία, γιατί όλα τα πλοία ήταν μαζί μου, η αεροπορία ήταν μαζί μου. Μάλιστα, εγώ είχα πει ένα διάστημα στην αεροπορία, όταν ετοίμαζα το όλο αυτό, να φέρνω τα αεροπλάνα και να σπάσουν το φράγμα με το ήχου πάνω από την Αθήνα. Και μου είπαν: δεν γίνεται το». Λέω γιατί δεν γίνεται. Διότι μου λέει: Όποια γενιά περιμένει η παιδί, θα αποβάλει αμέσω. <laughs> Του λέω: Μια συγχωρήτη, είναι ανάγκη να μου το πείτε αυτό. Αν είναι το καλό τη πατρίδα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το βάλουμε κατά μέρο, μου είπε η αεροπορία. Άμα σα πούμε ότι θα πέσει η Ακρόπολη. Ε... Κατάλαβε τι ιδέα είχε, τι, α, τι πράξη αντίσταση. Γάτο. Με φασαρία θα ρίχναμε τη Χούντα τότε. Το, το, το είχε σκεφτεί άλλου αυτό. Μπορούσε άλλο ανθρώπινο νου να σκεφτεί ότι με υπερηχητικά. Καταρχήν είχαμε εμεί υπερηχητικά τότε, ε, το 1967. Ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, α δεχτούμε ότι είχαμε πολύ μπροστά. Με υπερηχητικά αεροσκάφη τόσα ώστε. Πετώντα πάνω την Αθήνα να κάνουμε τι, να κουφάνουμε του χουντικού. Κοίταξαν. Τι άλλοι δεν θα κουφενόντουσαν οι υπόλοιποι. Ναι, τι εντάξει, ιδέα οι άλλοι είχαν όμω. Τότε τη... το ήταν αρχηγό του κράτου τότε. Και ναι, σκεφτόταν έτσι. Καλά, ήταν 24 χρόνια. Ενώ Αλλά... τώρα που είναι 70 είναι το λακκούν. Σοφό. Λογικό. Α, φάνηκε Πάντως, Αν ε, τα ματσάρουμε λίγο τι απαντήσει και τι Ο Πατακό τι είχε πει. Τι Ένα αφού να μα κάνετε θα πέφταμε. Όσο να του κάνετε η UI. Ο ήταν για πολιτικού λόγου το αυτό και το λέει από απόσταση χρονική. Ο άλλο που πρότεινε τότε και του λέει η αεροπορία ας το ξεχάσουμε ε, ε, είπε στο βασιλιά ναι. και ε, του, του έφεραν σε επιχείρημα που μπορεί να αποβάλουν κάποιες αλλά για την πατρίδα τι θα αποβάλανε τώρα και οι γυναίκε. αλλά όταν του είπαν θα πέφτει η Ακρόπολη είπε να ε, μάλλον ότι δεν ήθελε να πέσει η Ακρόπολη να. δεν είναι κατανοητό γιατί η έκοψη για διαφημίσει εκείνη την ώρα ο ΣΚΑΙ αλλά ήταν μια ωραία ιδέα με πως πέφτουν οι Χούντες με αεροσκάφη. Και έμεινε και στα μπετά η Ακρόπολη. Έμεινε και στα μπετά. Την κολόγησε. Την ευκαιρία τη ρίχναμε να κάνουμε ένα ωραίο μόλαπτο. Κάτσε, ξέρω εγώ. Ναι. Εκεί να χαίρεσαι να ανεβαίνει να πίνει να Αλλά Δεν έχει έρθει ακόμα ο καραμαλή να δώσει την αντιπαροχή. Να χαρούμε να πουν στάρι. Δεν έχει έρθει ο καραμαλή. Στα είναι πριν. Το 1955 ήταν πριν. Το 1955 είχε προηγηθεί. Το οριστικό τέλο δόθηκε αμέσω μετά. Άμα υπάρχουν άνθρωποι με ιδέε, δεν χάνονται. Α φύγουμε από αυτά, α πάμε λίγο πιο πίσω. Αν σήμερα το 1941. Γίνεται στην, η πρώτη μαζική εκτέλεση στην κατεχόμενη Ευρώπη. Οι Ναζί, οι Γερμανοί με τον Αγγιλωτό Σταυρό στη σημαία του, Αγγιλωτό Σταυρό, ο οποίο υπάρχει στα μπράτσα βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου και που μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού εγκρίνει τι τωρινέ του πράξει και αυτά τα σύμβολα, χωρί να ενοχλείται. Οι Ναζί λοιπόν στην Κρήτη, μετά τη μάχη τη Κρήτη και θέλοντα να εκδικηθούν τα χωριά και του κριτικού που είχαν προβάλει στεναρή αντίσταση. Ε, μπήκανε στο κοντομαρί Χανίων, εκτέλεσαν αρκετού, και την επόμενη μέρα σαν αύριο μπαίνουν και στην Κάνδανο που σκοτώνουν 180 σχεδόν όλο το χωριό και την έκαψαν στη Θέμελα, μάλιστα έφεσαν και μια ταμπέλα εκεί που έλεγε αυτό ακριβώς ότι τους εξοντώσαμε για να μην ξανωθιαχτεί ποτέ η Κάνδανος. Να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς συνέβαινε αυτές τις μέρες το 1941 στην Κρήτη. Και ήταν δύο Γερμανοί, όπως η ίδια η παργότερα. Ο ένα έριξε μια ρηπή στον πρώτο, στην πόρτα έπεσε. Το δεύτερο του έριξε και με πολύ γολάκι. Πέφτει το ένα ο Αναστάζη έπεσε, το δε ο Μιχάλη, που ήταν 19 χρονών, την έφαγε στη γυλιά. Και κρατούσε τα εντό τη έτσι. Και φώναζε μα να με σκοτώσανε. Με φάγανε. Η Γερμανία από το κέντρο τη Καντάνου ξεκίνησαν σε όλη την ε, κομμόπολη τη Καντάνου και άρχισαν την καταστροφή.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 Το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππού μου με τη Αγιάμ. Η μου δεν άντεξε, διότι προ δύο μέρε είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου και πήρε ένα ξύλο και πετέθη εναντίον ενό Γερμανού. Πιαστήκανε στα χέρια και όταν ήταν πιασμένοι, ένα άλλο σύντροφο του αποδίπλα με το ταχυβόλο τη γάζωσε και τη σκότωσε στα πόδια του Γερμανού. Έτρεξε ο παππού μου να τη βοηθήσει και τον εξετέλισαν και αυτό λίγα βήματα από τη Αγιάμ. Φεύγοντα, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τρόπο. Αυτά σαν σήμερα το 1941 και έχουμε και άλλες επαιτίους στην επόμενη εβδομάδα είναι το δίστομο 10 του Ιούνιου αυτά γίνανε το 1944 βέβαια γιατί προς το τέλος ενώ φαινόταν ότι είχε νικηθεί το τέρας ήταν πιο σκληρό Ο, όταν έφευγε, τους μήνες που έφευγε, τους θερινούς μήνες μέχρι να φύγει από την Ελλάδα οι Ναζί μέχρι να φύγουν, έκαιγαν, σκότωναν ε, Εκδικούνταν όσο μπορούσαν Όσο μπορούσαν, όσο μπορούσαν πραγματικά ε, Για να το γυρίσουμε λίγο στη Γαλλία, πολύ σωστά μας επισημαίνει Είπα εγώ ότι γίνεται χαμός στη Γαλλία Και η Μαρία Μανταλένα από το Twitter, Ινδιάνη του Twitter Μου λέει στη Γαλλία δεν γίνεται χαμός, γίνεται αυτό που πρέπει Έχεις δίκιο, το κάναμε και retweet, άρα το εγκρίνουμε. Όντως στη Γαλλία γίνεται αυτό που πρέπει. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ελληνοφρένια, κάτσε από μια ανακοίνωση που μας στείλανε. μα στείλανε. Ελληνοφρένια, μιλήστε, αν μπορείτε, και για το άλλο κολαστήριο, τη Μακρόνισο. Η ΠΚΑΜ η ΠΕΚΑΜ είναι Πανελήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου. Διοργανώνει επίσκεψη προσκύνημα την Κυριακή 5 Ιουνίου. Πληροφορίε από την Πεκάμ Αγίων Ασωμάτων 31. Θυσία, ευχαριστώ λοιπά. Όποιο ενδιαφέρεται, μπείτε στα site, βρείτε την ένωση αυτή. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Και πηγαίνετε, καλό είναι, παίρνετε ιδέε για το τι. Προηγήθηκε ή τι θα ακολουθήσει. Είναι ένα ωραίο ερώτημα όλο αυτό. Το τι προηγήθηκε η απάντηση, για να μην ακολουθήσει. Λέω εγώ τώρα, στου αισιόδοξου τη παρέα. Λοιπόν, το κινηματογράφο Ναι. σήμερα έχει. Σήμερον. Σήμερον! Στο κινηματογράφο Τrianon όλα τα ντοκιμαντέρ του Infowar. Όλα μαζί. Κατά σειρά. Ναι αρχίζει, ε, ώρα και αρχίζει κάποια... στις 5 η ώρα το ντετόκραση μετά ακολουθεί το καταστρόικα, μετά το φασισμός ΑΕ μετά θα γίνει μια συζήτηση με τον Πέτρο Παγκουσταντίνου τον Λεωνίδα Βατικιώτη και τον Άρχαρη Στεφάνου και μετά στις 10 θα παίξει και οι τρεις πολύ με τις ομιλητές ό,τι πρέπει για όλα αυτά που συμβαίνουν και μετά την κουβέντα θα ακολουθήσει το τελευταίο Από τοκιματέρι απόψη για προβληματισμό ναι εντάξει Όχι, έχει μια σημασία, έχει. Έχει μια σημασία μπορεί μην να μην αφήσει και να μπορεί να μην συμφωνήσει ότι λαμβάνει ωραίε ωραίε ομιλητέ. Λοιπόν, και στι 10 λοιπόν θα ακολουθήσει το κεντρ. Αύξησα να πάει και να έκανε κακιά. <laughs> και <laughs> και <να. Έχανες>, <laughs> λοιπόν, ε, το καινούριο λοιπόν, το κιματέα του Αρχαστεάνου θα ακολουθήσει στις 10 και από τι 5, απ 5 και 5 μετά, και μετά δηλαδή, θα τα δείτε όλα. Όλα τα ντοκιμαντέρ Θα τα δείτε όλα. Θα τα όλα. Λοιπόν, και έχουμε και δύο συναβλίε. Στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 4 Ιουνίου ε, διοργανώνονται στην αυλή οικονομικής ενίσχυσης των διοκόμων αγωνιστών από τις Να, ναι Είναι και πολύ αυτή η τυπάρα. Είναι και, και πολύ. Ε, μετά, ε, το Το μισοχωριό, το, το μισοχωριό είναι. Ναι. Θα παίξουν οι υπεραστικοί, η social waste, το ε, folk and roll, η Βακαλιά και οι Δανικοί και άλλη και η blackberry jam. Και mm -hmm. την Κυριακή 5 ε, Ιουνίου στην Ιερισσό θα γίνει η ενάντια στην εξόρυξη χρυσού και χαλκού Ε, όπου να είναι. Είναι πια δύο τα μέτωπα. Αφενό να σώσουν του κατηγορούμενοι χωριανού του. Αφετέρου η συνεχή και διαρκή μάχη. Συνεχή και διαρκή, έχουμε αυτή τη φωτινή που όταν ξεχάσουν ένα σήμα, αμέσω παίρνει τηλέφωνο. και, και διαρκή και... μάχη. Ναι, συνεχή και διαρκή μάχη. Για να μην προχωρήσει το έγκλημα. Ναι. Ε, Α, στο βωμό του κέρδου. Το είναι καλό είναι ότι υπάρχει συνεχή παρουσία Είπε και ώρα ώρα ώρα Η ώρα είναι 8 και μισή στο πολιτιστικό πάρκο Ιερισού. Να αυτά λοιπόν από, από τι εκλογέ. Εκεί που γίνονται ε, όλα. Ε, οπότε, ε, σαν σήμερα επίση, να ξέρει το 1941, ενώ γινόντουσαν αυτά δηλαδή, δηλαδή. Ε, ε, ε, μια αξία, έχουν μια αξία αυτά. Ε, ενώ συνέβαιναν στην Κρήτη, αυτά έσφαζαν οι Ναζί. Αυτό να. που έκαναν συνήθω και αυτό Λίτρο που κάνει να. πάντα ο φασισμό. Αυτό από φαντάζομαι να. θα έλεγαν κι αυτοί. Ναι. Ε, στην Αθήνα, ο Αρχιεπίσκοπος τότε Αθηνών και Πάση Ελλάδος, Χρήσανθο, αρνήθηκε να ορκίσει την πρώτη κυβέρνηση των δοσυλλόγων και τον καθαίρεσαν. Υπάρχουν και. Βρέθηκα βέβαια, πρόθυμοι... Υπάρχουν και ιερωμένοι που αρνούνται να παραστούν σε ορκομοσίες τέτοιου τύπου κυβερνήσεων. Γιατί ε, πολύ μετά από την κατοχή και την, ε, τα χρόνια του πολέμου. Ε, έχουμε φωτογραφίες από ορκομοσία της Χούντας, ιερωμένων νυν, Εν ιερωμένων θυμάμαι. που έχουν αποδημίσει σκύριων που λέμε που είχαν παραστεί τότε Αν και διάβαζαν Που απέξω τα λέμε <laughs> <laughs> <laughs> Ο Πυραιός, η φωτογραφία είναι πολύ χαρακτηριστική να. και σε μετέπειτα δηλώσει τους διάβαζαν, δεν ήξεραν, ήταν η νόμιμη κυβέρνηση Υπάρχουν και ιερωμένοι που όρθωσαν το ανάστημα Και δεν έκαναν. Ναι, δεν ναι, ναι. Με, και να χάσουν τη θέση του. Δηλαδή είχαν κάποιο κόστο. Και ο άνθρωπο κι αυτοί μπορεί να πιέστηκαν τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, δηλαδή βλέπει από την πίστη πια ότι όλοι πιέζονται και κάνουν τα πάντα. Είναι και κόντρα η απόψη του άνθιμου, δεν είναι τώρα. Ναι, ναι, αυτό ακριβώ είναι <laughs> <laughs> αυτό κυρίω. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα, ένα τραγούδι τώρα από τον δίσκο που μόλι κυκλοφόρησε. Και τον χαιρετούμε. Βάλτο ένα παίζει, βάλτο γιου. Μόλι κυκλοφόρησε τη Ματούλα Ζαμάνι σε τραγούδια του Θανά Παπακοσταντίνου. Είναι live δίσκο. Το αυτό. Καλό μεσημέρι. Ή το αυτό, έτσι λέγεται. Αυτό. Ωραία, γεια σα. Γεια σα.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 Αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν οδηγία, αυτό που δροσίζεται από την άβρα του σύμπαντο, που κοιμάται σαν γέρος και ξυπνάει σαν παιδί, αυτό που ματώνει τη μύτη του παίζοντα, αυτό που σα κόλλει αυτό που διαλέγει τις μέρες που θα έρθουν που την ίδια ώρα Συνήθηκε πρικρόνια χρόνια μνημόνευτα Αυτό που σκιάζει του νου τις αμπλές. Αυτό που γίνεται στάκια την άνοιξη Και το χειμωνάδιες και λίδωνο φωλιέ. Παινει και μου παίρνει τα φτιά. Αυτό που υλικά το ταζω Που τα βάζει στη γλώσσα και τα φτύνει μετά. Εύτε εσύ που Αυτό